Στίχη 5 25, προαναγγελία της γεννήσεως του Προδρόμου. 5. Έζησε κατά τα σημέρας του Ηρόδου, του βασιλέως τη Ιουδαίας, κάποιο ιερεύς που λέγεται ζαχαρία από την τάξη των λειτουργών του ναού, η οποία κατείγεται από τον ιερέα Αβιά, και η γυναίκα του είτο από του απογόνους του Αρών και το όνομά της είτο Ελισάβετ. 6. Ήσαν δε και οι δύο ενάρετοι ενώπιον του Θεού, ο οποίο ερευνά και γνωρίζει τα σκαρδία όλων. Και πολιτεύοντο σύμφωνα με όλα σαν εν σε εντολά και τα παραγγέλματα του κυρίου, άμεμπτη ει όλα και ελεύθερη από κάθε σοβαρά ενοχήν. 7. Και δεν είχαν τέκνων, διότι η Ελισάβετη το στήρα, επιπλέον δε και οι δύο ήσαν αρκετά προχωρημένοι στα σημαίρα στη ζωή στον. 8. Ενώ ο Θεό Ζαχαρία ενώπιον του Θεού την ιερατική την του λειτουργία κατά τη σειρά τη τάξεω και πατριά των ιερέων, η στην οποία ανήκε. Συνέβη το εξή. 9. Σύμφωνα προ την κρατούσα μεταξύ του ιερατείου συνήθιαν του να εκλέγεται διακλήρω ιερεύ, ο οποίο θα προσέφερε το θυμίαμα, έλεγε στον Ζαχαρίαν ο κλήρο να έμβει στο ναό του κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα επί του θυσιαστηρίου των θυμιαμάτων. 10. Και όλον το πλήθο του λαού ευερίσκεται συναθρισμένον και προσύφιατο εκεί έξω, ει τα προάυλια του ναού, την ώρα που εκκέτω το θυμίαμα. 11. Εφανερώθηθε ει αυτόν Άγγελο κυρίου, ο οποίο εστέκεται στα δεξιά του θυσιαστηρίου, επί του οποίου έκαιαν το θυμίαμα. 12. Και ταράχθη ο Ζαχαρία όταν τον είδε, και φόβο σε αυτόν. 13. Του είπε δε ο Άγγελο, Μη φοβάσαι, Ζαχαρία. Τουναντίον χαίρε, διότι σ' ακούστη από τον Θεόν η παράκληση, στην οποία πολλά φορά έω τώρα έκαμε η γυναίκα σου, Ελισάβετ, θα σου γεννήσει η τέκνον και θα καλέσεις το όνομά του Ιωάννη. 14. Και θα δοκιμάσεις χαράν και αγαλίαση και πολύ, όταν θα ακούσουν το προφητικό του θα χαρούν για την γέννησή του. 15. Θα προκληθεί δε η μεγάλη αυτή χαρά, διότι θα είναι πραγματικός μέγας άνθρωπος από αυτόν τον κύριον αναγνωρισμένο τη και δεν θα πει ίνων ή άλλων μεθυστικών ποτών. Και θα του δοθούν άφθονα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από αυτών ακόμη των καιρών που θα είναι στην κοιλία τη μητέρα του. 16. Και πολλού από του απογόνου του Ισραήλ που έχουν απομακρυνθεί και αποπλανηθεί από τον Θεό μετά τα θα του επαναφέρει δια τη μετανία ει τον ενανθρωπίστατα των Θεών του. 17. Και αυτός θα προπορευτεί ενώπιον αυτού του Θεανθρώπου μεσίου, με το αυτό προφητικό χάρισμα του Πνεύματος και με την αυτήν παρισίαν και άφοβον δραστηριότητα, την οποία είχε και ο Ηλίας. Και θα χρησιμοποιεί τα αυτά για να ξαναγυρίσει στα παιδιά τα καρδιά των πατέρων που εψυχράνθησαν και έχασαν και αυτήν τη φυσική των για να θερμάνει έτσι και σφίξει στενότερον τους οικογενειακούς δεσμούς ακόμη δεν τους απειθείς και δυστρόπους να τους επαναφέρει στα σκέψεις και στο φρόνημα των δικαίων μεταβάλλον αυτού βάλων αυτούς και έτσι να ετοιμάσεις τον κύριο λαόν θρησκευτικός και ηθικός προπαρασκευασμένων ή να υποδεχθεί και εγκολπωθεί αυτόν ως σωτήρα 18. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον Άγγελο «Με ποιον σημείο θα βεβαιωθώ περί αυτού που μου λέγει. φαίνεται τούτο απίθανον και απίστευτον διότι εγώ είμαι γέρον και η γυναίκα μου είναι περασμένη ηλικίας. 19. Και ο άγγελος απεκρίθηκε του είπεν «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που παραστέκομαι μπρο στον Θεόν για να τον υπηρετώ ως ένας από τους αρχαγγέλους του και στάρειν από τον Θεό να σου ομιλήσω και να σου φέρω τα σχαροποιούς αυτάς ειδήσει. 20. Και αφού ζητήσεις σημείον, ειδού, έχει αυτό, όχι όμως όπως το θέλεις». Θα είσαι βοβό και δεν θα εμποδίσει να ομιλήσει μέχρι τη ημέρα που θα γίνουν αυτά, δηλαδή η γέννηση του παιδίου και η ονομασία αυτού. Και σου επιβάλλεται η τιμωρία αυτή, επειδή δεν επίστευσε ει λόγου μου, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρωση των καιρών του. 21. Και ο λαό εντωμεταξύ εξοκολούθη να περιμένει τον Ζαχαρίαν, και βρίσκονται όλοι σε απορία διότι ευράδυνε και εργοπόροι ούτω μέσα στον αιών. 22. Όταν δε ο Ζαχαρία ευγήκαινε από το θυσιαστήριο, δεν είναι δύνατο να του ομιλήσει και να απαντήσει ει όσου των ηρώτων για την αργοπορία του. Και κατάλαβαν ότι είχε νύδιο πτασία μέσα στον αό, και αυτό εξεκολούθη να συνεννοείται με αυτού διανευμάτων, και έμενε και άλαλος 23. Και όταν συνεπληρώθησαν οι μέρε που ήταν υποχρεωμένο να λειτουργεί στον αό, συνέβαινε να χωρίσει από τα αεροσόλυμα και πήγαινε στο σπίτι του. 24. Ύστερα δε από αυτά τα σημέρας έμεινε έγκυος η σύζυγός του η Ελισάβετ και επί 5 πέντε επιμελώς των εαυτών της από συστολή την εγκυμοσύνη της. 25. Αλλά όταν πλέον δεν είναι τον ακριβή. Έλεγενε σε αυτού που την συνέχεραν, ότι έτσι η συλλλογία περασμένη μου έχει κάνει το καλό αυτό ο Θεό κατά τα ημέρα αυτάς που επέβλεψε με ευμένεια για να αφαιρέσει την στήρωση και ατεκνία μου, η οποία μου έφερε εντροπή μεταξύ των ανθρώπων.